Ο Διάγνωσης σε εξ αυτή η κρίση, έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Ο Διάγνωσης Ιωτάκης, εξ αυτή η κρίση, έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Μια παγκόσμια φιγούρα… Ε, τι? Έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει εδώ η Υπουργός Ανάπτυξης. Είπα Ανάπτυξης. Ε, τι φιγούρα της Πανίνη που λέμε. Το έχω διπλώ ανταλάσω. «Πού ναι. να πάει» Και ο Η φιγούρα είναι. ναι, τέτοιου είδους, Εμέρα η φιγούρα καρτούν, η φιγούρα, τι άλλη φιγούρα. Έτσι λέει ότι κυριαρχούμε στο παγκόσμιο στερέωμα, yeah. όλοι μιλάνε για την Ελλάδα, Μα ζηλεύουν όλοι. Ο Μίστερ Μπίν είναι φιγούρα. Είναι. Θα μπορούσε να πεις κανείς. Πώς δεν είναι. είναι με είναι. έκανε καριέρα και γελάσαμε με τον Μίστερ Μπίν τον Βρετανό εκεί. Δεν πάνω, πρωθυπουργό. Μ, δεν όχι. <laughs> Όχι, αλλά δεν είναι τώρα. Τα ισοπεδώνει, νιώθω. Γιατί έγινε. Έγινε. Τί ήθελα να δω Τίποτα δεν έγινε. Καλά, κάνει <laughs> γιατί. Όλοι... Για να μην τα ισοπεδώσουμε, ήθελα να δω. Παιδών... Μα προφανώ, γιατί να μην τα ισοπεδώσουμε. Γιατί είναι ίσωμα. Το ναι, κάνα, είναι, είναι. Όλα αυτά. Να μείνουμε όμω λίγο στα καλά λόγια, γιατί έχει έναν Υπουργό και λέει καλά, πολύ καλά λόγια, μέρα παραμέρα ή σχεδόν κάθε μέρα, για τον Πρωθυπουργό που τον διόρισε. Πολύ καλό είναι, αυτό. είναι πολύ κα... αυτό. Η στήριξη αρχίζει από, το, από τότε, από εκείνες τις εκλογέ και δεν έχεις τα, non-stop λοιπόν, πάει. Όχι, όχι, είναι σημαντικό να ακούς, γιατί ένα υπουργό ξέρει πολύ καλά τον Πρωθυπουργό του, δεν τον ξέρουμε εμείς καλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά ο Άδωνης τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Και μπορεί να διαβάσει και τι γράφει ο Παγκόσμιο τύπος. Και τι θα πούμε εμεί οι άσχετοι. Όχι, εμεί δεν λέμε. το Λέμε, αλλά δεν είναι σωστά αυτά. Πρέπει να με αυτοί που το ξέρουν θα πούν τα σωστά. Μπράβο. Και να ακούσουμε εμεί από αυτού που το ξέρουν τι ακριβώ παγκόσμια φιγούρα και για ποιο λόγο κυριαρχούμε στα διεθνή μημία. Βασικά έχει εισφέρει πάρα πολύ η θετική εικόνα του ιδίου του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκη αυτή η κρίση έγινε μια παγκόσμια φιγούρα. Γι' αυτόν γράψανε οι μεγαλύτερε εφημερίδε του πλανήτη, έγιναν αναφιερώματα στα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα. Η Ελλάδα παρουσιάζεται υπό την ηγεσία του κυρίου Μπιζοτάκη σαν έδο και η στάντη. Τι είμαστε? Κεκστάντη, τι είμαστε, η Ελλάδα. Η κέι είναι ένα κέι που λέμε. Οι κέι στάντη γίναμε. Δηλαδή μα μελετούν εμά και ανάλογα τα συμπεράσματα πάντα τα εφαρμόζουν στι χώρε του. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Με την παγκόσμια φιγούρα. Ποντίκαι, είμαστε σαν πειραματόζα. Δεν ξέρω, πειραματόζα ήμασταν στην εποχή του των μνημονίων, αλλά. Παραμένουμε τώρα, αλλά θετικά πειραματόζωα. Παραμένουμε ασφαλείς. Παραμένουμε. <laughs> παραμένουμε και ασφαλεί. Και ό,τι άλλο παραμέναμε τότε, μέναμε τότε, παραμένουμε σήμερα. Αυτά τα ωραία είπε ο Υπουργό. Είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουμε, νομίζω τα λέμε όλοι. Γιατί η μέρα που δεν ξεκινάει με άδονη δεν είναι μέρα για την Ελλάδα. Μα, Μα βγήκε χθε. Χτες... Γιατί κάθε μέρα βγαίνει. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ, χτες... Δεκτή. Πάμε παρακάτω. Όχι, όχι. Θα μείνουμε. Θα μείνουμε. μείνουμε. μείνουμε. Βγήκε χθε σε τρία ή τέσσερα κανάλια. Περορίες. <laughs> <Όχι και> περορίες. <laughs> Στο Υπουργείο είναι. Τι κάνει. Τι να κάνει. Να περιμένει τη ζαπανάρτη. Σε αυτό το σπίτι με την υγρασία. Ας δεν θα στείλει. Σε αυτό το σπίτι με την υγρασία δεν θα πάει ποτέ. Δεν Μάλλον τα... γι' αυτό δεν πάει. Ταξισίματα γίνανε. Δεν ξέρω. Αντιμουχλικό ότι... έβαλε. Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά βγαίνει συνέχεια, είναι και το αντικειμενό του, είναι οι επιχειρήσεις. Αν βάλει δύο συστατικών, έχω ακούσει, περνάει. Ε, Τα έχεις μάθει όλα, βλέπω. Ε, <laughs> Τα πολύ καλά. Ε, η κανονικότητα επανέρχεται. Δηλαδή έχουμε τον Άδων που γλύφει τον Κυριάκο, έπεσε ξύλο πριν λίγο στο Υπουργείο Εργασία. Πότε σταμάτησε αυτό με τον Άδων που γλύψει τον Κυριάκο. Αυτό όχι, αλλά το άλλο, ε, είχε, σταματήσει το άλλο, άλλο είχε σταματήσει για δύο μήνες. Το άλλο Πήγανε οι άνθρωποι του τουρισμού, του επιστημισμού, κάναν συγκέντρωση στο Σύνταγμα και μετά πήγαν στο Υπουργείο Εργασία. Συνάντηση, συζήτησαν, όχι κάτι ιδιαίτερο, πάντα εκεί. Ομάδα εργαζομένων είναι. Αν θες να λέγεσαι ε, κυβέρνηση που έχει αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντί όπως όπω λέει σε κάθε διάγγελμα, Κυριακό Μητσοτάκης, ε, ναι. ε, Πηγαίνει. Πρέπει με, να βάλει ένα γενικό γραμματέα να συναντηθεί με την αντιπροσωπεία των εργαζομένων. Δεν τίποτα. Ναι. Αλλά αν δεν θε, δεν μπορεί να κυλάνε απλά τα πράγματα. Γενικώ κυλάνε καλά τα πράγματα. Γιατί στη αν πάει ένα ξενοδόχο και επιθελουν να δω το βρούτσι, θα τον δει. Τον ξενοδόχο. Ή ένα ιδιοκτήτη, α πούμε. Οτιδήποτε. Ε, Αεροπορική εταιρεία, παράδειγμα. Ναι, λέει. Ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωση δεν θα πάει εκεί. Θα πάει ο βρούτσι στον ιδιοκτήτη μέσα στην ενημέρωση και άλλαζε. Ή ο πρωθυπουργό. Εδώ οι εργαζόμενοι που είναι και εκατοντάδε χιλιάδε στον τομέα του επισυτισμού, τουρισμού, ξενοδοχείων. Δεν υπάρχει κάποιος να σε να Είναι εποχή είναι. Μια εποχή είναι. Θα περάσει. Ναι. Πόσο μάλλον... Πώς θα περάσει είναι ένα θέμα. Που δεν περιλαμβάνονται και 300.000 όλα αυτά τα μέτρα από αυτούς που ανακοίνωσε ο κύριος Βρουτσίς, Οπότε με το δίκιο τους ζήταγαν συνάντηση άνθρωποι. Και θυμάμαι κάτι Σιριζέος γιατί το Πάμε πρωτοστάτησε στα επεισόδια, στα επεισόδια στην συγκέντρωση και στα επεισόδια και στο έτοιμα να συναντηθεί με τον Υπουργό. Τι είπαν τα καναλιά, Καναλιά. Ε, η, η μοναχική πορεία του Πάμε. Όχι, όχι, ah. άλλο. Ε, θυμάμαι ότι όταν και παλιά στο ίδιο κτίριο, στη Στάδιο ήταν η κυρία Χτσιόγλου. Γράφανε εκεί πολλοί φίλοι Σιριζέοι, Το Πάμε. Το χτύπησε Αχτσιόγλου". το χέρι στην Αχτσιόγλου. Όχι μόνο, όχι όταν είχε πάει πάνω και γενικώ, όσε φορέ και πάει, ότι πήγαινε στο Υπουργείο μόνο όταν ήταν η Αχτσιόγλου. Και σήμερα πήγε το Πάμε. Πού ήταν οι φίλοι Σιριζέη. Γιατί βλέπω στο left εδώ χίλιε λέξει ναι. με τα σωστά αιτήματα του Πάμε για όλα αυτά που συνέβησαν για τα, τα τον μελών των εργαζομένων στον επιστητισμό τουρισμό και καταγγέλνει και τα επεισόδια. Και, και, και. Το left που είναι του Σιριζέη. Πολύ σωστά τα λέει ε... το κείμενο. Μην έχουνε μεροκάμωτο σήμερα. Θέλω αυτό, το να σου πω media, αυτή, την προηγούμενη φορά. Okay, να μην πάνε, όχι δεν λέω για το, τα social, λέω για τους εργαζόμενους κανονικά. Την προηγούμενη φορά να μην πάνε γιατί ήταν ΣΥΡΙΖΕ Υπουργό. Δεν πάμε στην Υπουργό μας, ποτέ δεν διεκδικούμε, οκ, okay, λάθος. Τώρα, πού ήταν, πάλι το πάμε και τότε και τώρα. Ε, Σταθερά και με συνέπεια αιμονές, να διεκδικεί ε, ε, τα αιτήματα όλων. Τώρα, αιμονές του πάμε, διακρίνουμε. Αυτή ναι. σε διαργασικά δικαιώματα. Σε ευτυχώ. Κάτι κολύμματα όχι μόνο. Έχουν την ώρα. ένα κόλυμα να πληρώσει το 5%. Ένα... Γιατί έχει τέτοια κολύματα. Να πληρώνει. μα αυτή την εποχή. Να πληρώνει σε πρωτεύουσα. Με περάσουμε να μην δουλεύει 50 ώρε τι δεν κατάλαβα. Έχει κόλμα όλο να πληρώνεται. Καθόμαστε. Να και νημένες. να έχει και δικαίωμα. Να μαζεύει τριετία, να μαζεύει έντυμα. Τι είναι αυτά παροχημένα; Αυτά είναι στο σοσιαλισμό. Χαζα. Καπιταλισμό έχουμε, προφανώ. Σε βέβαια έχουμε. Μπράβου. Πέτα. Σκοτώνε ένα μαύρο στο καθημερινό σου. Και πώ τον σκότωσε ο άλλο. Ναι. Και πως τον σκότωσε. Τα καλύτερά του Ο παγκόσμιο ρατσισμό, τα καλύτερά του είναι. Στην χαρά. Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι σκοτώσαν ένα μαύρο. Πάλι για άλλη μια φορά η αστυνομική τον βάζει κάτω. Έναν μαύρο που είχε ένα πλαστό χαρτονόμισμα. Ναι, ναι, ναι. 20 δολάρια νομίζω. Τον ήταν, βάζει... ήδη, ήταν ήδη με χειροπέδες στο ναι, το, στο πεζοδρόμιο. Λι... Στο πεζοδρόμο. <σοδρόμοι> ναι, παιδιά, ναι. να Στο, μιλίω, στο δρόμο. Στο στο δρόμο, δρόμο. Στο τον στριμώχνει μεταξύ ενό αυτοκινήτου και του ρήθρου εκεί του κράσπεδου του πεζοδρομίου. Τον πατάει με το γόνατο. Φωνάζει ο αρμοσκάτο, Δεν μπορώ με να το αναπνεύσω. Στο λαιμό. Φωνάζει. Δεν μπορώ να αναπνεύσω 5-6-10 φορέ. Μετά σταματάει να μιλάει. Τον είχε σκοτώσει. Απλά. Τόσο απλά. Και γι' αυτό έχει επεισόδια στι ΗΠΑ. Αποτάχθηκαν τρει. Αποτάχθηκαν τρει ή τέσσερι αστυνομικοί που συμμετείχανε και, αν είδα καλά, βγήκανε με μπλουζάκι: Εγώ μπορώ να αναπνεύσω. η αστυνομικοί, οι λευκοί. Οι, αν, οι δεν... Κάποιοι, αν δεν είναι οι είναι κάποια Όπω το διάβασα, λένε ότι είναι οι ίδιοι. Mm. Και οι ίδιοι να μην είναι, δεχτούμε την πιο χαλαρή εκδοχή: Ότι είναι άλλη. Και βγήκαν, βγαίνουν με μπλουζάκι οι αστυνομικοί και λένε: Εγώ μπορώ να αναπνεύσω. Γιατί έλεγε ο άνθρωπο: I, I can't breathe. Λένε ότι βγήκαν πολύ με μπλουζάκι: να Και βγήκαν η μπάτσε αυτή οι λευκοί με το. Ό,τι πιο εσχρό. Ναι, έτσι, έτσι κι αλλιώ δεν είναι τέτοιο. Απλά έγινε το κούκκι του χωρίς χωρί την κουκούλα που σκάφησε. Ναι, αλλά. Υποτίθεται είναι, είναι αστυνομική αυτή, υποτίθεται είναι εκεί για να. Ισχυρώνε μαύρου. Σα απέστησε περιοχή και Πολύ ωραία αυτή η χώρα που είναι και πρωτοπόρα του καπιταλισμού Φαλέ. που αγαπάει ο Άδωνη κάθε μέρα και μα το λέει. Έχει 102.000 νεκρού. Ξεπέρασε του 100.000 με τέτοια ηγεσία με και λίγο φράγμα. Το ψυχολογικό φράγμα είναι και ο ένα. Το ψυχολογικό φράγμα είναι. Με αυτό τον άλλο πρόσαλο, άλλο γελίο ηγέτη που έχει πρόεδρο, που τον ψηφίζουν οι γελοί όσοι τον ψηφίζουν εκεί. Είναι γελοί, πραγματικά. αν βλέπει τον Τραμπ, πα και τον ψηφίζει για πρόεδρο. Φαντάσου. Και Υοι βγαίνει χθε για να καταλάβει το επίπεδο συνολικά. Έχουν εκατομμύρια ανέργου, έχουν αυτά με του αστυνομικού, έχουν 102.000 νεκρού, ο άλλο λέει πείτε χλωρίνη. Και βγαίνει ο Biden που του διαπραγματεύει. ο κάθε μέρα προληπτικά ο ίδιο. Να, ναι, ναι, ναι, ναι. Και βγαίνει ο Μπάιντεν που είναι από του Δημοκρατικού, που είναι στο φαρό κόμμα. Και λέει: Χθε ο Τραμπ είναι βλάκα. Φτούσο, ναι. ζαβολιάρι του. <laughs> αυτό θα είναι ο προεκλογικό αγώνα. Αυτό είναι το επίπεδο αυτή τη δημοκρατία που υποτίθεται είναι η σούπερ χώρα και είναι πρότυπο και είναι ελευθερία. Το και... άφαλμα τη ελευθερία. Το μετά, μετά δύο τη Και, yeah. και με δύο θέλω να πω πόσο καημένοι είναι και τι του έχει τύχει. Μυαλό δεν ξέρω αν θα βάλουν. Και τώρα κάθε βράδυ σπάνε. Μείνει εμφύλιο για άλλη μια φορά, επειδή φάγανε έναν μαύρο τελείω. Ούτε σκυλί δεν του συμπεριφέρεσαι έτσι. Ούτε, και τι λέω, τα, τα σκυλιά, τα, τα αγαπάμε. Το... Σε κανένα όν δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Και αυτό το ζώο από πάνω που πάταγε τον άλλον, τον είχε πια. Με πιάσει, το χέρι στη τσέπη. Τον είχε πιάσει τόσο ο μάγκα εκεί, ο λευκό, ο, ο μπάτσο. Η ανώτατη φιλή. Η ανώτατη φιλή. Η ανώτατη ε, αστυνομική τη Νέα μου στέλνουν ότι ήταν με τον μπλουζάκι. επίση, ρίχνουν ελάντι στη φωτιά. Έχει πεθάνει ένας και βγαίνεις και λες εγώ αναπνέω αυτός δεν μπορούσε Έχει να ένας, Έχει δολοφονηθεί ένας. Λοιπόν έρθουμε εδώ λίγο στα δικά μας μετά από αυτά τα οποία σε συγχίζουν όταν τα παρακολουθείς και σε έτσι όπως έρχονται και καταιγιστικά. Γιατί... Ενδιαφέρον είναι... έχει μια ναι. λέγαμε περί των θεμάτων αυτών η προσέγγιση του θέματος το Κοπέλας με το, το Βιτριόλι από mm -hmm. τα μέσα ενημέρωσης ah, καλά, ναι, ναι, που εντάξει. με έναν τρόπο λίγο αφήνουν να εννοηθούν ότι Τ το τσουλάκι θέλε. μπορεί και Τ να θέλε. Θέλε. κάτι θέλε. Ναι. να έκανε. Πολύ Δεν ξέρει κανείς τίποτα εδώ μεταξύ όχι, όχι, όχι, αλλά βγάζουν τα μέσα λίγο με έναν τρόπο να θυματοποιηθεί το θύμα. Είναι κούνησε την ουρά της. Το λένε για οι γυναίκες που έχουν βιαστεί το λένε, είναι η μόνη επόσ. Κούνησε και αυτή την αρχή. Μαλά και ο καθένα, θυμάμαι λάθο, ότι και οι άλλοι την άκανε. Ήταν σαν ναι, διέξοδο. Ε, ένα, βίντεο πρέπει να τι ρίξει, αφού και οι άλλοι ήταν προκληρικοί, ήταν όμορφη, ήταν κάτι. Ήταν λεφτά δηλαδή. Τι σκοτώνε. <laughs> Σε διαφορούμε του σκοτώνονται. Αυτό ακριβώ. Είναι ενδιάχη άποψη, την έχει ο Τράμου με τι δικέ του λογικέ την έχουν εδώ οι κάθρυοι. Οι οποία είναι και θαυμαστέ την διολογιών του Τράμπου. Η λογική είναι όλα αυτά τα διαδοητή και όλα αυτά είναι η διαλογική. και με και εκτιμένη ταχύτητα και με τον ίδιο παραλογισμό σκέφτονται για τόσο σοβαρά θέματα. Να έρθουμε όμω εδώ. Έχουμε κόρνο πάνω. Στέλνει ε, ένα ναι. μήνυμα εδώ κάποιο, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα και θα ήθελα μια παραγγελιά για αύριο, αν γίνεται το αερικό αφιέρωση για το Δημάκη. Προφανώ του θανάτου Ακωνσταντίνου εννοεί. Ε, ωραία τώρα. Θα κόψε αυτό το απόσπασμο που είπε εδώ εσύ. Από να το πω πιο καθαρά. Mm. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα. Θα ήθελα μια αφιέρωση. Μου το χαλάψε <laughs> Αποστολή παραγγελιά Ψόγιο. για αύριο. <laughs> αν γίνεται το αερικό αφιέρωση για το Δημάκη. Ναι, το ψώνιο το είπε, αυτό θα το κόψει τώρα που είπαμε εδώ, είμαι σίγουρος Ναι, ε, το, το είπε όλο κανονικά Νομίζω το πω. Ωραία, θα το κόψει μέσα ο Χρήστος, οπότε θα το προωθήσουμε έτσι Γιατί πάμε στα σοβαρά τώρα, δεν έχουμε κορονοϊό γιατί δεν έχει πληγεί η Ελλάδα όσο άλλε χώρε. Γιατί έχουμε το μετσοτάκι. Όχι. Και έχουμε λαμπάδα. Hello! Ο Μητροπολίτης... Γιατί δεν κολλάμε από το κουταλάκι. Με τη λέξη Μητροπολίτη έπρεπε να έχει σταματήσει να έχει σταθεί Σούζα. Ο Μητροπολίτη Σερβιών και Κοζάνη, ή mm. Σερβίων όπω λέγεται, και Κοζάνη, Παύλο, θέτει το ερώτημα. Η χώρα μα ισοπλιστισμιακή με την Πορτογαλία, με την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Αυστρία. Εκεί εκατοντάδες και χιλιάδες είναι νεκροί από αυτή την επάρατον επιδημία και εμείς κάποιες δεκάδες. Γιατί? Γιατί λοιπόν ενώ είμαστε ισοπληθυσμιακή χώρα με άλλες χώρες, Βέλγιο, Πορτογαλία, λέει εδώ Μητροπολίτη, Μητροπολίτης, θα είπε προχτές το βράδυ στην Ανάσταση. Χριστός Ανέστη. Αλήθως. Ό, πια. Όχι, όχι. τότε Προχτέ έγινε η αναστολή. Ε, ήταν τελευταία μέρα μου. Εγώ θα πω. Δεν έχει. Χριστός, τώρα ε, θα τώρα πω. πάει το πατριμό ξανά. Χριστό Ανέστη. Okay. Και αληθό ο κύριο και όλα αληθώ. Εδώ λέει λοιπόν ο Μητροπολίτη. Δεν έχω αυγό, έτοιμο. <laughs> έχω ένα ομό. Ομό. Λοιπόν, λέει εδώ ο Μητροπολίτη, θέτει το ερώτημα για να έρθει και η απάντηση. Ναι, ναι, ναι, λίγο. Εγώ, Γιατί εδώ εμεί ενώ είμαστε ίδιο πληθυσμό, περίπου 10 εκατομμύρια με άλλε χώρε, το περάσαμε πολύ λαφριά. Θα το τολμήσω μια, έτσι, μια απάντηση ναι. επειδή ο Θεό είναι Έλληνα. Δεν το λέει τόσο καθαρά. Α. Τόσο καθαρά δεν το λέει. Γιατί οι προσευχές του λαού του Θεού, εσάς, των μονών μα, οι η οι η οι παρακλήσεις του Αγίου όρος, εχμαλώτησαν, πολιορκησαν τη φιλανθρωπία του Θεού. Και όπως πάντα, έτσι και τώρα, εσκέπασε. Και η Παναγία μας, που είναι η σκέπη του κόσμου άπλωσε το μαφοριό της και σκέπασε το έθνος μας Να η απάντηση λοιπόν Τι λέει Να. εδώ ο Μητροπολίτη ότι οι προσευχές μας, οι παρακλήσεις του Αγίου Όρους οι προσευχές όλων μας εχμαλώτησαν την ε, φιλευπλαχνία του Θεού οι άλλοι λαοί δεν κάνουν προσευχέ. Όχι αρκετά από αυτόν τον τρόπο. Αφήστε του Αμερικάνου τώρα να είναι θεατέ. Όχι, όχι. Πάμε στα ίδια εκατομμύρια. Αυστρία, ναι. Βέλγιο, Πορτογαλία, ε, Τσεχία. Εκεί, α, τι πιστεύετε στην Αυστρία. Καθόλου θεατέ. Δεν είναι δική μας. Πρώτον, δεν είναι δική μας, Δεύτερον, δεν ξέρω και πόσο φανατικοί είναι. Δεν είναι. Μόνο να ναόχνο. Και τον Άγιο Στέφα στη Βιέννη. Δεν έχω δίκιο για τίποτα. Με ένα ναό να χωρέσει. Δεύτερον. Ο Θεό κάθεται πάνω και κοιτάει ποιο λαό θα κάνει τι περισσότερε προσευχέ. Αυτόν θα σώσω. Και οι άλλοι να πάνε Νομίζω να, να με το 5G. Έχει να κάνει. Δεν πιάνει. Ότι, ότι πιάνει πάει περισσότερο εμείς από εδώ. δεν έχουμε 5G όμω από εδώ. Είναι τον Κινέζων και αυτά, είναι επικίνδυνα. Με 4G τότε, τότε 4G. Είναι. έχουμε 4G. προσευχή χαμηλή ποιότητα. Άρα... Είναι λίγο πιο, χαμηλή, ο πιο αργή ταχύτητα είναι σε τέλεινα. καλό βουνό και βλέπει πιάνει, η καλό σήμα σε σχέση με εμά. Δηλαδή, τι Θεό είναι αυτός τον οποίο πιστεύουμε εμεί που καταστρέφει του άλλου. Που του πεθαίνει του άλλου. σε βουνό ήταν άλλο. Πρόσεξε. Για να του πάρει μαζί του που είναι καλά αν πεθάνουμε και πάμε εκεί, ναι. σύμφωνα με τα δικά μα δεδομένα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εμά μα αφήνει εδώ να τυραννιόμαστε. Και δεν μα σκοτώνει, θέλω να πω. Είναι ο Δία. Ο Δία ήταν σε βουνό. Ο, ο Δία διε σε βουνό δεν είναι και καλά. Σε ψηλό βουνό που το τραγούδι. Είναι δεν ξέρω ναι. κάπου. Είναι ψηλά πάντω από ό,τι έχουμε δει. Ε, Μάθει. Ναι, εντάξει. Αυτό, έχει καταλάβει ότι σε βουνό είναι αυτό που είναι ψηλά. Οκ, okay, πιο πάνω. Σύννεφα. Hello. Εντάξει, σύννεφα. Μερικά σύν Ξέρω, εγώ δεν έχω πάει σε όλα τα βουνά για να ξέρω αν έχει εκεί Μα Μάλιστα, δεν είναι παράδεισο με βουνό. Παιδιάδε δεν είναι. Αν Και νερά, έχει και νερά. Και νερά. Ε. Ναι, δεν ξέρω. Ε, Τι είναι ο πάροχο στην πληκτορία. <laughs> Που στη μήπως στο, στην κλητορία μήπω είναι Στην Πελοπόννησο πώ είναι και μέσα κλητορία εκεί είναι Γιατί έχει νερά. Έχει έχει θέλω να πω δημιουργούνται ερωτήματα αχύ, αχύ, από αυτά που λέω σε βαστιότητα είπε και κάτι άλλο. Ποιο έκλεισε τις εκκλησίες εδώ από μου, έκλεισε. Ένα μηδέν. Ποιο. Πρέπει να Αυτό ένα μηδέν. Ο Κυριάκο. Ο ο άλλο. Ο και ο στο αγειότερο, στο ιερότερο πνευματικό γεγονό. Έτσι του έβαλε ο διάβολο. Τι κάνανε όμω, τίποτα. Δεν κέρδισαν τίποτα. Ο διάβολο έβαλε το χαρδαλιά. Mm. Το, το, χαρδαλιά το, καταλαβαίνεις, εγώ, το έχω καταλάβει. Εγώ βλέποντα το χαρδαλιά του καταλαβαίνει. Εγώ με το τραγούδι που έλεγε έβαλε ο διάβολο. <laughs> Άλλωστε έχουν αφοριστεί αυτοί. Ο Μητσοτέλη ναι, είναι αφορισμένος έβλεως. από τον άλλον Άγιο, τον Σεβασμιότατο Καλαβρί τον πρώην. Οπότε. Ποιον μπορεί να κάνει αφορισμό. Ποιανή. Αυτό είναι το θέμα. Ενό αν είναι σανήν σανήν μπορεί. Άλλο αν είναι. Ό,τι θε κάνει. Έχει επικοινωνία απευθεία με τον Θεό. Του αφόρησε. Τώρα τελείωσε. Πάει. Θα Δεν θα λιώσουν ποτέ. Θα έλεγε τώρα ότι. Τα αυτοί... έλεγε. Τα μεταδώσα. Πήγε λάθο. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτά. αυτά Τα Χωρίς... μεταδώσαμε απευθεία τον αφορισμό. Χωρί φορμόλι, έτσι. Κανονικά. Όχι. Δεν θέλετε. Άμα είναι, μπει σε γυάλινο φέρετρο όταν είναι η ώρα. Μα, Μα βλέπεις, εδώ να μιλιώσουμε. Μιλήσεις... Όλοι οι άγιοι άλλοι. Γιατί μόνο ο Αγάννη Ο Ρώσου. Ο Αγάννη μόνο να μην έχουμε το Λονκεριάκο εγώ συμφωνώ να πας να προσκυνήσεις κάποιος να ναι. θέλει ο Άδωνης θα κάνει θα πήγε, να έχει ταβέρνες και απ' έξω και να γίνεται και πανηγύρη τι θα κάνει ο Άδωνης μετά πες μου θα έστω βρει. ότι φεύγει κάποια στιγμή πρώτος ο Κυριάκκος θα τα του Αγίου Κυριάκου ναι. Μητσοτάκη μάλλον η ναι. την κάρα ναι. <laughs> <Τι>, τη ζώνη <laughs> τι, η, Αγία, η Αγία Ζώνη του, του Κυριάκου. Κυριάκου ναι αυτό ακριβώς Οπότε αυτή τώρα είναι εκπρόσωποι πίστεως, ας πούμε, ναι. που αυτή ακούμε είναι η πίστη ναι, μάλιστα. Αυτή είναι. Όχι πίστε, είναι. αυτοί είναι εκπρόσωποι. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα. εκπρόσωποι είναι, προφανώς. Okay. Θα αλλάξουμε τελείως θέμα. Ε, θα πάμε στα τηλεοπτικά δρόμενα, σε πρωινή εκπομπή. Μιλάει η TV persona Κατερίνα. Ποια είναι η Κατερίνα. Yeah. Από το Master Sef, έλεο, δεν ξέρετε τίποτα. Ποια είναι η κατερίνα από το Master Sef. Αυτοί που έφυγε πριν κάνα δύο εβδομάδε. Αυτή που του έλεγε όλου ηλίθιου. Από το αυτή. Δεν ξέρω αν από το Βόλο. Η οικομότρια όπω έλεγε. Α, η οποία. δεχτεί μπουλλινγκ επειδή είναι οικομότρια. Ε, και δεν ξέρω, Μαγιαρίνα. Η λεξπήρια και του σήκωσε η ίδια όλου του άλλου. Η λεξινιόνευα. Πρέπει να καταλάβουν. Συζητάνε λοιπόν σε πρωινή εκπομπή τα φλέγοντα θέματα μέσα στο σπίτι του Master Sef. Ξεκινάγατε 6 το πρωί για γύρισμα και τελειώνει 12 το βράδυ. Υπήρξαν τέτοιε μέρε. Εσύ ήθελε 12 μέχρι τι 6 το πρωί που ξαναγούν κενό να βάζουν όλοι σκούπα για να γίνουν φίλοι σου. Αυτό είπα. Αυτό, αυτό κατάλαβε. Αυτό Αν κατάλαβε αυτό, λίγο θα. Βοήθησε, Βοήθησε. Βοήθησε. Δεν είπε αυτό. Δεν Εί... είπα αυτό. Είπα, θα σου το πω, αφού θέλει να τα ακούσει, θα σου το πω λοιπόν. Λοιπόν, εγώ είμαι 37 χρονών αυτή τη στιγμή. Όταν πηγαίνω στην τουαλέτα να κάνω την ανάγκη μου. Μου έχει μάθει η μάνα μου από πολύ μικρή ηλικία ότι πατάς το καζανάκι. Σαφέ. Mm. Ο, ο δημοσιογράφος εδώ είναι το όραμα. Ναι, ναι. Σαφέ. Το καταλάβαμε. Τι Τέλος. θες να πει. Το θέμα ελήφθη. Απάντηση είναι δευξιαζόμενη σε ένα φλέγον θέμα. Σκάπω συζήτηση είχαν. Ναι, προφανώ. Ναι. Δεν πατάνε τα καζανάκια στο master Σεφ. Και αυτοί πάνε και μαγειρεύουν μετά. Φα... Αυτοί θα μας μαγειρεύουν στα μαγαζιά. Θα πιάνουν πληρώνουμε τα άπειρα λεφτά γιατί όλοι αυτή είναι γνωστή τώρα Σεφ και ναι. Σου η master. Και θα πηγαίνουμε. Τι ωραίο αυτό με την τηλεόραση. Κάθε καριδιά σκαρίδεται. Λέει ό,τι να είναι. <laughs> και συζήτησε για και θέμα και επόμενη μέρα οπουδήποτε. Ε, αν την ίδια ώρα είχε σε άλλο κανάλι. Ένα οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ένα λιμοξιολόγο Τίποτα. Εδώ ήταν τα νούμερα. Στο, Στο ρε, Καζανάκι. Στο λοιμοξιολόγο. Βάλαμε. Κάθε μέρα είχαμε ένα λοιμοξιολόγο σπίτι μα. Έχει σημασία πώ η τηλεόραση λειτουργεί. Τι κανόνε έχει πια. Ποιοι mm. βλέπουν τηλεόραση και πώ ε, οι ηγέτε σε όλα τα κανάλια μέσα διαμορφώνουν γνώμη άποψη για αυτό το προϊόν και πως οι ίδιοι και διαφημιστικές και πως κινείται όλη η αγορά γύρω από αυτό δηλαδή ότι έκανε νούμερα η Κατερίνα που, που μίλησε ναι, για τους κατώτες ναι, ναι, ναι. Ναι. τα καζανάκια κάνανε νούμερα πάμε εκεί να διαφημίσουμε το προϊόν μας ναι. σοβαρές εταιρίες και αυτές που διαφημίζονται σε τέτοια γιατί αυτό λέει κάνει νούμερα και όλα τα υπόλοιπα θα ανοίξουν τα νυχτερινά κέντρα, δεν σου χειλείψει να πάρει να χορέψει λίγο. Να χορέψω. Ναι, στα νυχτερινά κέντρα. Να μου χειλείψει. Ένα Να κάνε ένα τσιφτετέλι. Ναι, τι θα γίνει με αυτό. που θα ακούσουμε μετά από το Λεβέντι. Πλέξι γκλάσ, θα χορεύουμε. Αυτά είναι αυτά. Θα κάνει μια ζεϊμπεκιά και θα έχει το πλέξι γκλάσ και θα χτυπά το χέρι κάτω μεγάντι. Θα τίνε σε πλέξι γκλάσ και θα χορεύει. Πώ θα πω ένα γαρίφαλο δαγκωμένο στο αν έχω τη μάσκα, δεν φαίνεται. Από πάνω αυτό μπαίνει. Το καρύφαλο. Πάρα μάσκα. Θα γράφει και ωραία. Αν η μάσκα ανοιχτό, χρωμικό κινο το καρύφαλο. Ναι. Γράφει πάρα πολύ ωραία. Oh. Θα είναι ωραίο αισθητικά. Ο Άδωνη λοιπόν είναι αρμόδιο υπουργό και για όλα αυτά. Τώρα μα ζητάνε για τα νυχτερινά κέντρα διασκέδαση, για παράδειγμα. Για τα οποία αυτός δεν έχετε, είναι ένας δεν έχετε κλάδος, πει λέει κουβέντα. Και αυτό είναι ένα κλάδο και ναι. εκείνοι με έχουν προσεγγίσει. Και έχω να δω και από αυτού του εκπροσώπου επόμενες επόμενου μέρου, δεν ξέρω αν είναι σήμερα ή αύριο. Ναι. Οι οποίοι πέσει έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Προφανώ μέσα στο καλοκαίρι θα μπορέσουμε να του ανοίξουμε με κάποιου κανόνε πάλι σε ανοιχτού χώρου λοιπά, Αλλά εδώ πρέπει να μα πούνε οι ειδικοί, ξέρετε τι θα γίνει, πώ θα χορεύει την πίστα, Αν θα μπορεί να χορεύει και ποια απόσταση. Δηλαδή θα βγει ο χαρταλιά, θα βγει ανακοίνωση πώ θα χορεύουμε στην πίστα. <laughs> μπορεί να βγει βίλε. Και σε τι απόσταση. Καλά να βγει βίλε. Αλλά, αλλά δεν, δεν πρέπει να, να μετρήσουμε πώ να, να κάνει ένα στην υγιά μα να καταλάβουμε πώ χορεύουμε. Με αυτέ Πώ ε, ο Άδωνης πήγε και μέτρησε με τον Παπαθανάση Μπράβο. της καφετέρε να, να πάει, πάει να τώρα χορέψουν. να κάνει ότι χορεύει Ζεριμπέκικο. Ας ε, μην χορεύει, να κάνει ότι ναι, χορεύει, με, τη χωρίς μεζούρα. μουσική. Και λέει εδώ θα βγει απόφαση για το πως θα χορεύουμε και σε τι απόσταση. Δηλαδή χορεύει Ζεριμπέκικο ανα δύο μέτρα. Κι αν εκεί στη Σβούρα τα δύο γίνουν ένα είκοσι... Έτσι μαχαιρωθεί κανένα. <laughs> <laughs> <laughs> θέλω να πω, τι <laughs> μας περιμένει, υπάρχουν πιο θέματα. κοντά. Ήρθες πιο κοντά. Τάκ, <κοντά> μακερόστο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σέβεσαι το ζεμπέκι κομμού. Όχι, καλαματιανό. Καλαματιανό δεν αγόρευε που πακουμπιόμαστε. Κυκλοφρικοί όλοι είμαστε. Ναι, χάσα αποσέρβικο που είσαι πιο κοντά. Ναι, ναι είσαι πιο κοντά. Ναι, Στο ναι, βάγκαλια. Ταγκό. Αυτό. Απαγορεύονται και τα ταγκό. μας κάπου. κόψουν και τα ταγκό. Πα ένα μπουζούκι. βάζει ένα ταγκό. Πούμε, το ταγκό τη Πενκησίνα, το γνωστό. Δεν νομίζουμε. Δεν πει. έχει. Όχι. ένα ε, μην πάμε, να πάμε, να πάμε αλλού. <laughs> Στην Πάολα. Θες... Στο ταγκό τη Πάολα. Πολλά ταγκό έχει. Όλο ταγκό <laughs> έχει η Πάολα. Πώ το χορεύει. Και θε να χορεύει πώ το χορεύει. Δεν μπορεί να στα δύο μέτρα. Κάνει η άλλη του τσιφτετέλη. Ναι. Και θέλει να πρέπει να τη βάλει το χέρι στη μέση για να κάνει το πίσω. <laughs> ναι, ναι, αυτό το, το, το, το πολύ καλλιτεχνικό. <laughs> <laughs> πώ θα πτέρνα τη φτέρνα αυτή. Δεν ξέρω. Εκτό αν υπάρχει μηχάνημα, κάτι. Χέρι. Σελφι stick. Κάνα γράμμα που μου κάνει τη κρατάω εγώ λίγο. Βάστα. Αυτό είναι το παιχνίδι που περνάει από κάτω. Πώ λέγεται, Ο μωρέ. Άλλος, Ποιο, λίγο. Μπράβο, Κρυσό. Ε, ο άλλο θέλει να κάνει. Αυτό δεν ξέρει, Μπέκκι, Κρυσό. Θέλει να κάνει ο άλλο τη φιγούρα. Την, να το ψηλά στο χασάκι. Αυτό, αυτό, αυτό. Που το βαστάει ο ένα με το χέρι. Αμαντήστε ναι, με τι. Αμα, τι, το στήλο. Έχει ένα μαντήρι <laughs> να, να, να είναι η σκηνή. Αυτό να γίνει δύο μέτρα. Αυτό δεν θα είναι χώρο. Θα ξεκινάνε από εδώ, θα τελειώνουν απέναντι στο λιμάνι. Όλο, γύρω-γύρω. Εκεί κυκλοτικό. Παντού πεθάνει σε κάθε μαγαζί. Ένα πέραν του πανηγύριου. Όλη η Ελλάδα θα είναι. Θα είναι και θα χορεύουμε σαν να περιμένει ουρα πληρώ Μπορεί ο τελευταίο να πληρώνει και καμιά δέη. Ή ε. ο πρώτο, ανάλογα. Θέματα θέλω να πω. Ε, έχουμε Όλα θέματα. Όλα αυτά χτυπάνε τον πολιτισμό μα. Παρά το ότι εμεί εδώ κάναμε προσευχές και ο Θεό άκουσε mm. μόνο εμά, και έσωσε μόνο εμάς, έχει ώσει και τη Βουλγαρία δίπλα. Έχει ώσει και τα Σκόπια. Μήπω. Έχει ώσει και την Αλβανία ο Οι καλλιτέχνε όμω και οι ιδιοκτήτε ε, τέτοιων μαγαζιών ε, δεν κάνανε αρκετέ προσευχέ, γιατί δεν του ανοίγουνε. Λέγω τώρα. Ναι, δεν, mm. ξέρω, δεν ξέρω. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων που δεν του ανοίγουν, ναι, μήπω δεν κάνουν προσευχέ. Ναι, και αυτό. Ε, α τα ακούσουν όλα αυτά, α πάρουν γραμμή. Γι' αυτό Λε. μην κλαίγεστε και τον πολιτισμό. Μια χαρά τα κάνει κυρία Μενθόνη. <Λε> Μπάντσε, κουρούνια δολοφόνη. Αυτό ταιριάζει. Ναι. Πάει, και τους Αμερικάνους. Πάει και για του Αμερικάνου. Πάει και για του Αμερικάνου, έτσι και αλλιώ. Οπότε, ε, έχουμε ένα βελόπουλο τώρα για για πηγέ άστι διαφημίσει. Ε, για γραμμή τουρα μπορεί να Είναι ο βελόπουλο και η Ελπίδα. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία να ξεδογιάσουμε τον Ερντογάν και του Μογγόλου. Χάσαμε. Τα χάσαμε. Το παιχνίδι το χάσαμε. Την χάσαμε. χάσαμε. Κύπρο. Χάσαμε. Μακεδονία. Χάσαμε. Βόρειο Ήπειρο. Χάσαμε. Τα χάσαμε. Τις που Και το πλοίο τα χάσαμε Δεν θα φωνεί. Κάνουμε Θράκι, τα χάσουμε και Κρήτη Χάσαμε Χάσαμε Το ταιχνίδι το χάσαμε Ας χάσουμε και την καβάλα, ας χάσουμε και την δράμα Στην αγάπη δεν φτάσαμε Ας χάσουμε και τις Σέρες Τη μακρινή. Τα χάσαμε Δηλαδή τι πρέπει να καταλάβετε παραπάνω, από σας λέω, ότι τελειώνει η Ελλάδα. Εντάξει, εντάξει, είπαμε, είπαμε, ακούσε κουστέ. Είμαστε καλή, καλή, καλή, καλή. αέ! Κατάλαβες την προειδοποίηση, το πιασέ. Το γνωστό είναι ο Τα πε όλα. Σαν τόσο πύριο Παπαδόπουλο. Ε, αι, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά. Ναι, αλλά δύο επιφωνήματα που είναι μεταξύ Α και Ε, αε, κάτι τέτοιο. Καταλάβαμε τι θέλει να πει ο Άδωνη. Μα έτριξε τα δόντια. Κάποιοι καλούνται στο ΟΚΙΑ και ΟΥΝΑ στο δάχτυλο του Φουκού. Έτσι. Ε, αι, αι, Τα πε όλα. Το άτομο, ειδικά χεισούτ, ε. Το που το έχουμε εδώ και το αξιοποιούμε καταλήλω κάθε μέρα και όλα τα άλλα λέει εδώ τώρα ένα μήνυμα θα διαβάσω μην αναφέρετε σας παρακαλώ το mail μου δεν θα το αναφέραμε είναι δυνατόν Γεια παιδιά ήθελα να σας ζητήσω μια χάρη αν μπορείτε να ασχοληθείτε μια μέρα για λίγο και με εμά τους λίγου ακροατές τους μικρότερους ακροατές που δίνουμε πανελλαδικές και βιώνουμε τη δική μας κόλαση και τις αλληπάλληλες εναλλαγές συναισθημάτων μπορεί να αποτελούμε τη μειονότητα αλλά δεν πάβουμε να υπάρχουμε θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ και για, ώρα που προ... για την ώρα ευχαρίστηση που προσφέρετε κάθε μέρα. Δεν ξέρω τι. Αν είναι. Α, είναι ε, κορίτσι. Ε, το διαβάσαμε. Προφανώ σα καταλαβαίνουμε, ειδικά φέτο που είχε και όλη αυτή την ανομαλία με τα σχολεία, με τον κορονοϊό, με τα διαβάσματα. Τι ακριβώ περνάτε. Ευχαριστούμε που μα ακού. Είσαι και μικρή, 18. Καλά να πάνε όλα, καλά διαβάσματα. Μην ασχολείσαι με τίποτα. Αφοσιώ γι' αυτό, σε αυτό για λίγο καιρό. Και έχει καιρό για όλα τα υπόλοιπα μετά. Κορονοϊού, τον Άδωνη, εμά, οτιδήποτε. Να καλύψει τα κενά αυτού του διαστήματο που δεν τα μάθατε ποτέ. στα είσαι στην Καλά, δεν ναι. όλα αυτά. Ναι. Ναι. Προφανή είχαν χρόνο τώρα που ήταν και κλειστά λίγο κάπω να ασχοληθούν. Mm -hmm. Αν και νομίζω στο τέλο όλοι στο φροντιστήριο πάνε. Τα φροντιστήρια βρήκαν έναν τρόπο εκεί να επικοινωνούν, ό,τι φαντάζομαι. Καλά να πάνε όλα και σε εσά και στου γονεί που δίνουν και αυτή τη δική του μάχη. Ε, μια που ήρθαμε στη νεολαία. Η νεολαία σήμερα. Φίλτα, η Αποστόλη έχει παρεκτραπεί. Οπα, τι έγινε. Τε τηνπόειδε. Τι έγινε, θιό. Τε τηνπόειδε. Κάθε έκατσα λίγο, είσαι από αυτού που <συλίκη> λίγο με τη νεολαία εδώ πέρα να τα πούμε. Ε, ο κύριο που θα ακούσουμε Τεκάν... νέσης, ναι. δεν έκατσε με τη νεολαία. Τι έκανε. Πέρασε και δεν ακούμπησε. Δηλαδή, τι νοιάζει τη νεολαία, μια γκόμενα στην καφετέρια. <συλίκη> τι νοιάζει τη νεολαία, για να το καταλάβω. Να πίνει φινάκια και. Αυτό νοιάζει τη νεολαία. Όπω ο Μπουρνάζη που πάμε να δώσουμε κανένα φεβολάν τη Ένωση Κεντρών. Και κάθονται στις εσλόν. Περνάει ο πρόεδρος εκεί, περνάει... Και κάθονται αριμανίως εκεί και αυτή είναι η νεολαία. Εμένα αν πέρναγε μπροστά μου αρχηγός ο οποιοδήποτε κόμματος. Κατ' ελάχιστον θα σηκωνόμουν από σεβασμό. Αυτή είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, της Δημοκρατία, Αυτή είναι η παραστρατημένη νεολαία. Μα δεν σηκώνονται. Είστε στη Σεσ Λόγκ, στην πλατεία Μπουρναζί, που είναι τίγκα. Είναι γεμάτη μέσα Σεσ Λόγκ. Σου βρέχει φυμίζεται. η θάλασσα και τα πόδια μέσα στην άμμο. Ναι, ο Βότσαλα έχει το Μπουρναζί. Βότσαλ το Μπουρναζί. Α, είναι Βοτσαλόδης παραλία. Ναι, είναι Βοτσαλόδης. Βοτσαλόδης. Σκέρχεται ναι. ο πρόεδρος Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος, ο πρόεδρος τι θες τον σου μοιράζει καρκίνους εκεί που <laughs> και μοιράζει Φεϊβολάν Τα καθιζήματα, τα κατακάτια Οι ερκουδαίδες, κάθονται στις σλόγγ του ΣΥΡΙΖΑ Περνάει ο πρόεδρος και δε σηκώνονται Είναι για ηλίθεια τα παιδιά τώρα Σηκώνονται Είναι καταχή, ο λέτμα Να, ε, να το αποδώσουν τιμές Κανονικά να βαράνε προσοχέ και τέτοια. Αν είχαν χιούμορ και αν δεν βαριόντουσαν και ήταν ξαπλωμένα στη Σεζλόγγα όλη μέρα. Καλά τα λέει εδώ ο πρόεδρο. Καλά τα λέει καλά τα λέει. και το... βέβαια τι άλλο θα βάσκει αυτό να πει για τι ε, ναι, προτεραιότητα το λέει θα Προφάνω Να έχουνς, θα σεβασμό σε ένα πρόεδρο κόμμα Όρσε. <laughs> Μα γιατί τα λε έτσι. Τι Παλιά το αντίστοιχο ήταν είσαι στο λοφορείο και δεν σηκώνεσαι. Ναι. Δεν σηκώνει να δώσει τη θέση του σε μεγαλύτερου. Ήταν το μόνιμο μόνιμο. Γενικώ πρέπει να σηκώνονται οι του μεγαλύτερου. Είναι... Τι, κατα, τι, κατα, τι είναι αυτό. Δεν είναι ρατσισμό. Είναι ένδειξη σεβασμού. Καλά τα λέω. Απαιτεί σεβασμό ο πρόεδρο. Ε, το κερδίζει. Θα μπορούσε εχει Έχει συμβάλει τώρα τρει-τέσσερι δεκαετίε. Μιλάει και αγωνίζεται για την νεολαία αυτή. Και κερδίζει το σεβασμό τη. Ναι, όπω ξέρουμε. Αν και κάτι... ο συγκεκριμένο πρόεδρο. που θεωρεί δεδομένο ότι επειδή είναι πρόεδρο αρχηγό ναι. κόμματο κάποιου, κερδίζει και το σεβασμό. Δηλαδή σκέψου κάνει εικόνα το λεβέντι, το βελό. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη κάστα, αυτή τη εγώ θα σου πω. Δεν σου λέω τώρα τον Κυριακό και τον Τζίπρα που είναι σοβαροί. Όχι, είναι πολύ σοβαροί. Ναι. Εκεί, σηκώνες. εκεί σηκώνες. Καλά, Εκείς και σηκώνες. εκεί σηκώνες. θα φανάει το άγνωστο Για να πεις ότι κόμενο είσαι εσύ, θα το πεις. Και Ας στο Τζίπρα ναι. αντίστοιχα, τι κούκλος. δεν ο θα είναι στην καρέκλα. Είσαι Είναι νέο Οπότε αυτά με το Λεβέντι, έχουμε κι άλλο Λεβέντι, αλλά εδώ θέλαμε να επισημάνουμε και συμφωνούμε με τον Πρόεδρο ότι πρέπει να σηκώνονται όταν περνάει μπροστά ο Πρόεδρο. Σούζα, τι κυβέρνηση έχει φτιάξει ο Κυριάκο Μητσοκόλου. Ε, όχι, όχι. Από κάπου αρχίζει, αλλά δεν είναι αυτό που λες. Άρα για το θέμα του Μητσοτάκη το λύσαμε. Δεν έχουμε καμία κακία με την οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί μα απαγορεύουν να λέμε ότι τώρα έκανε κυβέρνηση ο Μητσοτάκης ένα κοκτέιλ Λάο και Πασόκ. Αυτό δε. Σήμερα η κυβέρνηση του Μητσοτάκη τι είναι. Ένα κοκτέιλ να σα δώσω και εγώ να πιείτε ένα ουίσκι. Ένα κοκτέιλ και ξέρετε τι θα χωρίξει. Μισό, μισό λάο, μισό πασόκ! Το λάο και το πασόκ μπαίνουμε Ως. στο ουίσκι. Δεν έχει πιει ποτέ κοκτέιλ φαίνεται. <laughs> το καταλαβαίνει. Ναι. Γενικώ δεν έχει κάνει <laughs> πολλά ναι. άλλα ε, ε, Θα βάλει το ουίσκι. Το ουίσκι, λάο και πασόκ. Τι να βάλει. Άντε, έκανα να το βάλει μέσα σε κάποια μπύρα ναι. Και σόδα Σκάτ που λέγαμε Σκάτς. πάλι. <laughs> Έτσι το λέγαμε εμεί. Στα χρόνια μα. Α, δεν είναι και ένα τρασουγκαράκι. Σκατ okay. bright, bright Χωρί το bright είναι whisky. Είναι χωρίς, <laughs> Το ίδιο χωρί το Αν βάλεις bright είναι Αν βάλει μπράιντ είναι σφουγγάρι. Ού, άμα το στρίψει δεν βγαίνει ουίσκι. Όχι. Α, είναι άλλο αντικείμενο, είναι άλλο πράγμα. Ο πρόεδρο τα ξέρει αυτά. Όχι. Που έχει γίνει κοκτέιλ. Αυτά που ξέρει ο πρόεδρος Άριστα είναι τι σημαίνει ο το που μα το περιέγραφε την άλλη φορά. Τον Ντόμ Κρούζ <laughs> τον έχει δει. Ε, δεν προφανώ να το κάνει το κοκτέιλ πίσω από την πλάτη. Δεν Αυτό εννοεί ότι δεν είχε δίκιο. Μεταγάγει το μπουκάλι και έκανε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αφού μάθαμε λοιπόν την κυβέρνηση, από κάπου αρχίζει το κοκτέιλ. Αν κάνει για άλλη μια φορά λάθο. Το κοκτέιλ είναι χιδέα λέξη τη λέμε στο δεύτερο. Αγγλικό δεν είναι. Κοκτέιλ. Ναι, θα το, το γράφουμε στα ελληνικά όμω, το γράφουμε αλλιώ. Ναι. Ο Κυριάκο τι μέλλον θα έχει, πιστεύει, ε, του Τσίπρα. Α, τον ε, ε, Όχι, όχι <laughs> για κάποια στιγμή δεν. Ναι. Ναι. Μήπω έχει χειρότερο. Από το Τσίπρα? Ναι. Τι άλλο χειροτερό. Προδιαγράφει. Το Προδιαγράφει εδώ ο πρόεδρο. Πού βρίσκει λεφτά η Νέα Δημοκρατία και οι δημοσκοπήσεις και όλα τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ λιβανίζουνε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά όσο και αν σε λιβανίζουνε Κυριάκο η αδεισόπιτη πραγματικότητα έρχεται. Και είπα να προσέξεις, γιατί με αυτά που κάνεις τώρα δώσε εδώ, δώσε εκεί αν από Σεπτέμβριο πάμε σε μνημόνιο θα δικαστείς κύριε Μητσοτάκη. Δικαστήριο έρχεται το λοιπόν. δικάνει, ο το... Όχι, ο κούκ ο Βασίλης Λεβέντης. Ε, θα έχουμε εξελίξεις από ό,τι καταλαβαίνετε. Για να λέει ο Βασίλης Λεβέντης. Πού Δεν τα έτσι. λέει αυτά ο Λεβέντης. Στην ιντερνετική του εκπομπή. Α, 69.gr. Όχι. Α, μην το πατήσετε αλλιώς, άλλο, θα βγει. <laughs> ε, μπορεί να είδε και το Λεβέντη. Ένα Λεβέντι θα τον δει <laughs> εκεί μέσα. <laughs> Λεβέντι θα τον ήταν ο Βασίλη. <laughs> ναι, Οπότε, να. Να, από Λεβέντιδε. Ο συγκεκριμένο Λεβέντιδη έχει μια αξία ναι, που ως... δεν ναι. που είναι και το άλλο και Λεβέντιδο. Το βλέπουμε στη Σεσλόγκ στο Μπουρνάζη. Χάλια. Ναι. Ο Βασίλη Λεβέντιδη κάνει και προτάσει γιατί όποτε γίνουν εκλογέ στι επόμενε. Κάτι κανέβει. Θα κατέβει σίγουρα. Το βγάζει. Μάλλον θα βγει και πρωθυπουργό. Βγαίνει για τετραετία. Βγαίνει, βγαίνει και θα ακούσουμε τώρα τι, τι ακριβώ. Όχι, κόσμο ζωή έχουμε στην Ελλάδα πια. Δεν είναι εκεί το θέμα. Α. Τι ακριβώ μέτρα θα πάρει ω κυβέρνηση, σκληρά μέτρα, Α. για του πρόσφυγες και μετανάστε. Ο κόσμο είναι ενοχλημένος από του πρόσφυγες και του μετανάστε. Είναι ενοχλημένο ο ελληνικό λαό. Το θέμα είναι η Ελλάδα. Θα βοηθηθεί από τα άλλα κράτη τη Ευρώπη να μοιραστούν γιατί έχουμε εδώ περίπου 200.000 ξένου. Θα μείνουν εδώ μόνοι, θα γίνουν Έλληνε αυτοί. Λοιπόν, κατόπιν αυτού, δηλώνω ότι η Ένωση Κεντρών θα στείλει πίσω τον κόσμο εκεί από όπου ήρθε. Η Ένωση Κεντρών θα το κάνει αυτό. Από πού ήρθε ο κόσμο. Από πού έχει έρθει. Στην βορειακή, όχι του πρόσφυγε. Από μετανάστε. Έχει πρόσφυγε και μετανάστε. Θα στείλει πίσω όλου. Η Ένωση Κεντρών όταν γίνει κυβέρνηση. Δεν λέει. Παίρνξε δε, με το μέσο. Δεν το είπε στην επόμενη <laughs> συνέντευξη. <laughs> ε, είναι ρεαλιστική αυτή. Είναι μια ρεαλική. Είναι ρεαλιστικό πρότες. ότι θα γίνει προθυπουργό ο Λευέντη. Προφανώ. Και όταν γίνει, επειδή έχει ονοχληθεί ο Έλληνα Λαό που έλεγγε ένα άλλο προθυπουργό γιορτή του Παναδέλων. Αντίστοιχο. Ναι, ε, θα του στείλει όλου πίσω από εκεί που έχουν έρθει. Κάνει παγκόσμιο γίνεται, αλλά δεν έχει πάρει. Κάνει λίγο εικόνα, λεβέντη, προθυπουργό, σε ελληνικό συμβούλιο. Δεν έχει Δεν έχει 18 άνθρωποι 20 πώ είναι να κάνει. Δεν έχει ε, σημασία. Μπορεί να, μπορεί να κάνει και αυτού ένα κοπέλι συνεργασία. Να βρει κανένα ε, δεύτερο ναι. κόμμα, κανένα μικρό, καμιά τσόντα και να συνεργαστεί. Ε, αυτό θα είναι το μεγάλο κόμμα. Ναι, ε, θα μάθει και το ένα, τώρα, ναι. τον καμένο. Μπορεί. Το κουβέλι. το κουβέλι να Θα πει Ναι, γι' αυτό υπάρχουν όλοι αυτοί. Για να μπλέκουν και να φτιάχνουν τέτοιε κυβερνήσει. Και το τελευταίο, επειδή ακούσαμε πριν τον Άδων να λέει για το χορό, περιγράφει ακριβώ τι χορό θα χορέψουμε. Δεν παρουσιάστηκε ένας άντρας πρωθυπουργό να πάει έξω στι και να πει, «Καιρία, καλά τα λέτε εσείς στην Ευρώπη, αλλά τους 200.000 που έχουν μπει μέσα θα τους μοιραστούμε. Αν δεν τους μοιραστούμε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα τους γυρίσω εκεί που ήρθαν, από εκεί που ήρθανε. Αυτή είναι η απάντηση στο μεταναστευτικό. Να δω και η Ευρώπη αν χορέψει. Κατσιλαμά, πώ το λένε το, αυτό το χορό τον καλό. Κάτσιλαμά. Ο κατσιλαμά, όλοι το ξέρουμε. Αυτό είναι το καλός. ο καλό. Ο καλό, ο χώρο είναι ο κατσιλαμά. Υπάρχει και ο καρσιλαμά δεν, καλός. Oh, ο δεν κα... είναι καλό. Όχι, δεν είναι μόνο. Ο, ο κατσιλαμά, όταν το χορεύουμε, που λέγαμε πριν τι να χορέψουμε. Να, ένα χώρο. Πώ χορεύεται ο κατσιλαμά. Μακριά, κοντά, αγκαλιόζομαστε, τι κάνουμε εκεί. Κοντά, κοντά, κοντά, κοντά. κοντά να, νομίζω είναι ζευγαρωτό απέναντι. Απαιτούνται ε, αποστάσει. Να πει ότι αποστάσει ακουμπά έναν άνθρωπο όμω. Δεν ακουμπά. Είναι ζευγαρωτό δεν είπαμε. Ναι, αλλά απέναντι, απέναντι. Πώ είναι ο μπάλο. Πώ είναι ο μπάλλο. Κάπω έτσι. Όπω είναι ο κατσιλαμά. Κατάλαβε. Ναι. Για να ξέρει να μα πουν έλεγα να χορέψουμε ένα μπάλλο, μην πα έχει ταγκό. Α. <coughs> ναι, α. Βου. Γιατί είχαμε. Εμεί στο χωριό μου έτσι τον κάνουμε τον μπάλλο, θα πω. Πώ τον κάνετε, στον στ μπάλλο. Ποιο χωριό είναι αυτό. Ε, είμαστε πολιτισμένοι. <coughs> αυτό οποίο χορεύουμε τον μπάλλο σαν εκεί, το ταγκό. Ναι. Ωραία και αυτή η διατριβή με του χορού. Έχουμε και δεύτερε διαφημίσει. Το δεύτερο πάγιο εδώ πάνω το ακούσουμε. Εγώ δαγκώνο με θυμό της φτώχειας το ψωμί. Οδός της τέχνης είμαι εγώ και της ιδέας διωγμένος από μιαν μέγνια ονούς δαρμένο το κορμί. πλάνεμα και η γέννησή μου λάθος. το λόγο δεν ωρέχομαι δεν ξέρω το ρυθμό Σερνούνε με να δυο άλογα ταραπικό το πάθος και τα φροστά λαχτόνυρο μπορεί και στο κρεμό Αυτό είναι φρέσκο φρέσκο Καινούριο Τραγούδι, καινουριότατο Είναι ο Θανάση Χουλιαράς, ο τραγουδιστής των Κολεκτίβα ε, Τη μουσική εδώ έχει γράψει ο Θοδωρής Καρέλας Κακή Φωτιά λέγεται το τραγούδι Είναι μελοποιημένο ποίημα του Κωστή Παλαμά Που έχει γραφτεί το 1908 Έχει γράψει ο Κωστής Παλαμάς ε, Το μελοποιήσαν τα παιδιά ε, Θα βγει και ο μόνιμος δίσκος Οπότε το μεταδίδουμε εμείς εδώ πρώτοι. Στα μάτια μου πρώτο Πολλα πολέμια, κρύα βιβλία, κοντήλια και χαρτιά, με και κακή φωτιά. <Είλια> Εμέ η ζωή μου πλάνεμα κι η γέννησή μου λάθος. το λόγο δεν ωραίγομαι, δεν ξέρω το Εμένα δυο άλογα, ταράπικό το πάθος και τα φροστάλαχ το μπορεί και στο κρεμό. Είμαι η μου πλάνεμα και μου Δεν ξέρω το χορηγό, με ένα άλογα. Ταράπικό το πάθο και τα φροστά. Μπορεί και στο κρεμό. Αυτό είναι λοιπόν το νέο τραγούδι. Καλό τάξηδο όπω λέμε σε περιπτώσει. Κακή φωτιά. χουλιαρά τραγουδά. Ε, και κοστής, παλαμάς, ένα παλιό από το 1908. χθες είχαμε μια επέτειο ε, θανάτου του Λαμπράκη Θανά. το 1963 ε, χθες ήταν ο θάνατος, ναι. το χτύπημα ήταν 5 μέρες πριν 22 Μαΐου, το δολοφονικό χτύπημα, το χτύπημα του Σάπιου Παρακράτου τη Δεξιά, λε και δεν θα ήταν Σάπιο, του Παρακράτου και, και δεν θα ήταν τη Δεξιά. Και δεν θα ήταν τη Δεξιά, πραγματικά. Επειδή πάνε πάλι να το αναψηλαφίσουν και να το φέρουν πάνω τι έγινε τότε και, και, και ναι. προσπαθούν να ξαναγράψουν μικροί άνθρωποι τι να γράψουν, την ιστορία που έχει γράψουν, γραφτεί με λόγια και με γράμματα Βέβαια, τε, τεράστια. Αν δει αυτοί οι τηλεπολιτέ, προφανώ προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Όχι μόνο ο τηλεπολιτή. Και ο Πρωθυπουργό. Αυτοί οι πολίτε σήμερα οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο του πολιτικού φάσματος Άντως, θα κρίνουν σήμερας, τις, ε, ε, ε, τις επόμενε εκλογές και θεωρώ ότι για αυτούς τους πολίτες η μόνη τελειά, πολιτική ναι. δύναμη η οποία έχει να τους πει κάτι συγκεκριμένο για την επόμενη μέρα όχι για το τι έγινε το 1963 και τους γκουτζαμάνιδες και τα τρικυκλά όταν ο κύριος έχει, σήμερας μια, όταν μια, γράφτηκε έχουν τα... μια σημασία ενδεχομένως εγώ δεν κατάλαβα εγώ πραγματικά σα λέω, όταν διάβασα την ανακοίνωση για τα τρικυλά, έπρεπε να, να αναζητήσω λίγο στη μνήμη μου και πιστεύω ότι έχω καλές ιστορικέ ε, γνώσει για να καταλάβω τι ήθελε να πει ο συγγραφέα αυτή τη ανακοίνωση. Πείτε μου τώρα το παιδί των 17 ετών που θα ψηφίσει για πρώτη φορά Μα που τον δεν ενδιαφέρει, πώ θα είναι η Ελλάδα συγγνώμη, το συγγνώμη, 2030, αν τον ενδιαφέρει το τι έγινε το 1963. Είναι παλιότερη δήλωση βέβαια του κ. Μιζωτάκη και κάνει αίσθηση τότε, νομίζω στην περσινή προεκλογική περίοδο, που είχε πει αυτό. Ναι. Το το 17 χρόνο. Και γιατί να μάθει και την ιστορία Ναι, το δεν, δεν χρειάζεται να μάθει Γιατί δεν ξεκινάμε πολλά. από όταν αποφασίσει η κυβέρνηση από μετά Από πέρυσι, από πέρυσι με τον ίδιο σκεπτικό γιατί να ξέρει τι έγινε το 21 Ας πούμε Γιατί να ξέρει τι έγινε το 40 παλιά δεν, δεν, δεν πρέπει να ξέρει τι έγινε το 63 Γιατί κάπου εκεί ένας Μητσοτάκης κάτι ανακατευόταν Και έκανε διάφορα Ή δεν πρέπει να μάθει ότι υπήρχε παρακράτος τη δεξιά Με κάτι σάπιους τύπους, στον που είχε σκοτώσει ένας από αυτού τους δύο που σκότωσαν τον λαμπράκι ομανοίδη και ο είχε προλάβει πριν πεθάνει και εδώ συνέδε. Εγώ θα είδα το κοψαμάν εκεί. Εκεί τον το βρήκα το που πήραμε καιλά και παραφύγουμε. Και εγώ με τι παρεμίλα να πήγουμε και, και πέσα μου πάνω. Πέ... Και συλλογιστή μαψε. Δεν μπορούσα να σκατήσει. Δηλαδή Θα... ενώ λίγος κύριε Μανουλίδη, εσείς λέτε ότι τυχαία βρεθήκατε εκεί. Ναι. Yeah. Σε συνέχεια τυχαία πώς έγινε και πέσατε πάνω στον uh, λαμπράκι. Πώς έβρισατε. Αυτό, αυτό είναι το, το πώς πέσατε σε πάνω. Εκείνος που οδηγούσε. Εγώ τι ξέρω. Εσείς... Εγώ καθόμουν στην Καρότσα, δεν δηλαδή, ήμουν όρθιος. Εσείς στην Καρότσα πώς βρεθήκατε. Αφού όπου πήγαινε να φύγω μαζί του. Είχαμε και έναν άλλο μπροστά. Αν δεν ήταν εδώ πήγαινε εγώ μπροστά. Δηλαδή κύριε Μανουλίδη δεν yeah. το χτυπήσατε εσύ τον λαμπράκι. Oh. Όχι, δεν ξέρω ποιος το χτύψε το Λαμβράκι, λέτε εγώ που πέρασαν τόσα χρόνια, εγώ μέχρι τώρα ακόμα ψάχνω να βρω. Δεν είχε κοιτάξει καθρέφτη, τίποτα, Όχι, τίποτα και βρέθηκε στην καρότσα του αλνού και περάσαν μέσα από συγκέντρωση γιατί ήταν συγκέντρωση, είχε κόσμο και βγάζει ε, ένα γλόπ, ένα, ένα βουλευτή, ναι. βουλευτή ήταν τότε ο και δεν ξέρει ποιο το έκανε. Κοίτα, να, δεις, να είσαι στην καρότσα ενό. Έντιμου ανθρώπου που ήταν ο Γκουτζαμάνη, ο τον είπε ναι. ο Μιτσουτάκη. Ο Γκουτζαμάνη. Και να γίνει όλο αυτό και τι μπορεί να σου τύχει. Η η στη βάρδια σου. Τι στραβή, τι, να στραβή. Να τύχει. τι στραβή μπορεί να τύχει. Ε, αυτά τα από τα τότε που είναι πολύ καθαρά στα μυαλά όλων και στη συνείδηση όλων και η ιστορία έχει γραφτεί, δεν μπορεί να γραφτεί αλλιώ. Σαφώ και όλοι αυτοί δεν θέλουν αυτή την ιστορία να τη μάθουν γιατί είναι η πολιτική του πρόγονοι. Έτσι κι αλλιώ, γι' αυτό δεν θέλουν να τα μάθουν τα παιδιά. Και λειτουργούν πάρα πολύ από όλου αυτού που ξαναγράφουν την ιστορία με τον ίδιο τρόπο, μόνο που φοράνε γραβάτε. Σε αντίθεση ναι. με αυτά τα αποβράσματα που κυκλοφορούσαν ε, ε, τα καταλόγια τη Θεσσαλονίκη. Με γραβάτε κρύβονται αυτά συνήθω. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Πάμε στο μαγκαζίνο σιγά σιγά με ένα ε, μουσικό θέμα που θυμίζει την, την εποχή. Θα καταλάβετε γιατί. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Che sorride lo chiamavano così, ragazzo che sorridi non avverrà mai più, veresti senza sole, la nostra gioventù, il mondo di domani un non l'avrà ed una mano bianca la nera stringerà. Pezzati, cuore mio, ma sono.